Λοιπόν, 18 Φεβρουαρίου σήμερα Τρίτη, 12 μεσημέρι περίπου, ε, έχουμε μια συσόρευση καιρό τώρα στα υψηλά της αγοράς, επαναπροσεγγίζει δηλαδή το υψηλό των 1.300 περίπου. Την προηγούμενη φορά που είχε την κίνηση στα 1.200, ξαναπέρασε, την είχε κάνει τον Οκτώβριο πέρσι, ξαναπέρασε μέχρι 1.200, έκανε μια μικρή υπέρβαση δίνοντα νέα νούμερα υψηλότερα και διόρθωσε καμιά καδοστή μονάδες και μέχρι να ξαναπάει δηλαδή και να ξανακάνει το 1300 Δύο πίθανο να γίνει και εδώ το ίδιο εδώ τώρα έχουμε βέβαια μια κινητικότητα έχει γίνει το ταμπλό ένα πεδίο αλλά ανταλλαγής σκυτάλης μεταξύ του ενός και του άλλου πολλά φαντς φεύγουν με, καταγράφοντας κέρδη καμιά φορά και ενδοοικογενειακά καταγράφει το ένα αλλάζει με θεματοφύλακα και περνάει τα χαρτιά στον άλλο Αυτά γίνονται είτε μέσω πακέτων είτε με ε, συναλλαγές στο ταμπλό την ίδια ώρα δηλαδή ματσάρουν τις εντολές. Στα γνωστά μεγάλα χαρτιά είναι λίγα μικρότερα που τα γνωρίζουμε και να μην τα επαναλαμβάνω. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι είναι όλοι αυτοί στα μεγάλα, ε, στα χαρτιά δηλαδή που έχουν ρευστότητα για να μην χάσουμε πάλι την άνοδο. Δηλαδή ε, είναι καλό να ακολουθούμε τουλάχιστον με το μισό χαρτοφυλάκι όσο και να αγαπάμε χαρτιά μικρότερης ε, μετοχές της ρευστότητας που δίνουν καταρχάς τουλάχιστον την άνοδο έτσι εάν στην πορεία για, για λίγες μέρες ε, περάσει και η άνοδο στα μικρά ε, θα είναι σύντομη ε, θα επαναλαμβάνεται συνεχώς δηλαδή στο τέλος η άνοδο στο μικρό και θα είναι σύντομη αν δεν ακολουθήσουν κωδική <coughs> να το πω και εδώ έτσι λίγο συνοπτικά όπως ανεβαίνουν ε, μέσω φαντ στα χαρτιά τα, αυτά τα 10, 12 ακολουθούνται από την αρχή ο ΤΕΟ, ο, Tato, ο De, και τα γνωστά συστημικά συν λιγότερα μικρά από κάτω, πάλι του το 25 ή 2-3 από κάτω, έτσι γίνεται και με τα μικρά. Αλλά δηλαδή να αγοράσει χαρτιά και ανεβάζει το χαρτί και δεν ακολουθήσουν κωδικοί, δεν θα συνεχίσει να το ανεβάζει γιατί απλώς θα τα, δεν θα χαλάει λεφτά για να, για να πουλάτε εσείς εγώ χαρτιά που έχουμε αγοράσει χαμηλότερα θέλει να ακολουθήσουν κωδικοί το βλέπει αυτό σας έχω πει το βλέπει. δεν ανέβαινε μυθικά από κάποιο αόρατο χέρι τα χαρτιά σε, με, σε μεγάλο βαθμό σε μεγάλη, η μεγάλη εικόνα των μεγάλων χαρτιών του 25 ανεβαίνει με program trading με funds που αλλάζουν μεταξύ τους χαρτιά με νέες εισρωές χρημάτων που τις παρακολουθούμε και εδώ όπως και γίνει με τον ΟΤΕ ή με την Πυραιός και αργότερα με την Eurobank και, και Όπω αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει και στα μικρά. Δηλαδή, εγώ αποφασίζω άλλου πέντε να ανεβάσουμε ένα χαρτί. Γνωρίζουμε του κωδικού μα. Ξέρουμε ποιο παίρνουν. Στο τέλο τη ημέρα, στο τέλο εβδομάδα, κοιτάγμα τη γίνη και δεν βλέπουμε να έχει ακολουθήσει κανένα. Σου πιστά ή δηλαδή, χαλάμε λεφτά ανεβάζοντα ένα χαρτί, πουλάτε εσεί ε, ό,τι παλιά είχατε ή ξέρω εγώ, αγοράζει λίγο χαμηλότερα και δεν ακολουθούν κωδικοί. Εικανώ, ένα ικανό αριθμό κωδικών, να μπορέσουν μετά κι αυτή να κάνουμε και τη διανομή. Εάν δεν γίνει αυτό και σταματάει η άνοδο, σταματάει δηλαδή, το χάσμα, το να χαλάνε χρήματα, και αναμένουν καλύτεροι. Κάνουν μια μικρή, όπω έγινε τώρα, α πούμε, π.χ. με τον Μουζάκη, παλιότερα με τη Ρεβόη, η οποία ψηλοακολούθησε λίγο ο κόσμο εκεί, με τον Χατζικρανιώτη. Έκανε τον διπλασιασμό, δεν είδε πράγμα εκεί, άδειε σε μερικά χαρτιά. Λογικά έχει μαζέψει 500-600.000, δεν έχει γίνει καμία διανομή, θα ξαναεπανέλθουν όλα αυτά. Συνεχώ θα επανέρχονται μέχρι να ακολουθεί, να ακολουθεί το retail. Έτσι, όπω περιμένουν και οι μεγάλοι μπαίνοντα ένα φαν στα μεγάλα χαρτιά, πληρώνοντα πολλά χρήματα, έχουν πει καταρχά ότι στα μεγάλα για να μπει και να βγει για ένα τέλη μήνες. Δεν είναι μπίκα Δευτέρα, βγήκα Τρίτη, και για να αγοράσει θέλει καιρό και για να πουλήσει θέλει καιρό. Έτσι. Ε, και γι' αυτό και βλέπουμε και παράταση καμιά φορά στα υψηλά ή συσσόρευση μεγάλη στα χαμηλά για να μπορέσει να τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία η οποία ακολουθείται πιστά με program trading τώρα έχουν βγάλει κι, άλλος, κι άλλα. Από ότι μου λέγε τώρα ο Φίλο Αγγλία έχουν βγάλει κι άλλα συστήματα προσπαθεί ο να κερδίσει τον άλλον αυτό στο high frequency στα γρήγορα δηλαδή γίνεται μια κόλαση πραγματικά δηλαδή. Αλλά τέλο πάντων μα πολύ ενδιαφέρει αυτά έχουν μικρά χαρτοφυλάκια σε σχέση με αυτού. Οπότε έχουμε την ευκαιρία και την ευκολία να πουλάμε και να αγοράζουμε ακόμα και την ίδια ημέρα το σύνολο του χαρτοφυλακίου. Αν θέλουμε. Δηλαδή, μην, μην αγγελνόμαστε με την κίνηση που κάνουν αυτοί. Απλώ να την παρακολουθούμε. Και βέβαια, να έχουμε χαρτιά στο χαρτοφυλάκι που θα ακολουθήσουν την άνοδο του, του δίκτυ. Όπω και γίνει, α πούμε, την άλλη φορά. Ε, φανταστείτε τώρα να έχετε ένα χαρτί τη φλεξοπάκα, α πούμε, στα 2,5 ευρώ, που είναι μια καλή εξαγωγική που έχει τα. Τα προαπαιτούμενα για να μπει κάποιο αντιδηθεμελιωδό, ναι, να είναι ο δείκτη τώρα ξέρω εγώ, να κοντεύει να, να σπάσει τα υψηλά των 1300 και αυτή να έχει ε, τιμή ξέρω εγώ, 400 μονάδων γενικού δείκτη σε αναλογία. Γιατί απλώ δεν ενδιαφέρεται κανένα. Δηλαδή, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για το χαρτί. Δεν είναι δηλαδή τα θεμελιώδια αυτή τη στιγμή που αποσχολούνται, ούτε τα price book value, ούτε. Βέβαια είναι καλό σαν σκοπή αν δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε καθημερινά, να επιλέξουμε απαραίτητα εταιρεία που έχει καλά θεμελιώδη για να μην μας μείνει στο χέρι κάνα σαπάκι και μετά κλαίμε. Και επειδή έχω δει τα χρόνια που έχουν περάσει, ότι πολλοί το 1999 είχαν κάποια χαρτιά και ακόμα τώρα μιλάνε μετά από 15 ολόκληρα χρόνια ε, μιλάμε ακόμα για τα ίδια χαρτιά καταλαβαίνω ότι επειδή μένουν στα χέρια εδώ είναι καλό να υπάρχει μια. τουλάχιστον άνω του το 25 και αν είναι δυνατόν όχι το γιατί. Εκεί επειδή αλλάζουν πολλά, είναι πολύ ρευστά, ενώ στα άλλα χαρτιά δεν είναι. Αν είναι κάποιο που θέλει δηλαδή, να μείνει μέσα καιρό, α επιλέξει χαρτιά του, το, του τομέα. Α πούμε, ο Τέο ΠαπΔ ή τέτοιου είδου ΕΧΑΕ, αν θέλει να ακολουθήσει την άλλη της τη αγορά και πιστεύει ότι δεν έβεινε, σαν να αγοράζει την ίδια την αγορά. Κάτι τέτοιο α πούμε. Μην είναι εμπλακεί δηλαδή σε άλλου είδου χαρτιά που έχουν ημερομηνία λήξη ή έχουν μεγάλε ε, διακυμάνσει από, από τη φύση του. Τα χρηματοοικονομικά έτσι και ακολουθούν άλλου κανόνε από τα βασικά. Ξέρω το Μη Τιλίνεο τώρα που υποτίθεται ότι έχει υστερήσει, δεν έχει υστερήσει, αλλά θα ακολουθήσει και αυτού γιατί έχει και αυτό πίσω του. Φαν άλλου είδου βέβαια. Είναι κάπως σαν την ευπρόσδεκτη, όπω το έχω πει από την αρχή. Όχι πω και κινηθεί η Eurobank Properties και κανένα δεν ακολουθούσε γιατί ήταν λίγο αυτά τα μπροσπίσω τα τρομερά κτλ. Και, και τελικά σε μεγάλε αποδόσει ακόμα δεν. βρωσε ούτε στη μεγάλη κρίση και στην πτώση. Λοιπόν, τώρα ε, στα επιμέρους χαρτιά έχουμε δει τον, ε, όπως το και το γράψα, τον Ιντρακόμ μέσω και της εφημολογίας εκεί, πώληση της χόλ κλπ. Έφυγε με ο ε, Αλλάξαμε σκητάλι. Βελούδινη η αποχώρηση. Έχω πει ότι πρόκειται σίγουρα περί συμφωνίας να φύγει φύγε και δεν θα διωχθείς. Και όλα οκ. Okay, να μην ακολουθήσει και αυτός δηλαδή την ε, μοίρα των ε, Κουντομινά, Φιλιππίδη και λοιπόν ε, προσωπικότητων που μας απασχόλησε τα τελευταία χρόνια. Λαβρεντιάδη κλπ. Αυτός όπως συνήθω, ο Κρόπους τη πάλι. Όπως τη λύτωσε με σε άλλα θέματα, τη λύτωσε και εδώ. Και είχαμε μια, έχουμε τώρα μια υπο, υποτιθέμενη, ε, μάλλον είναι πιθανή, ε, πόλη σε μεγάλη τιμή τη ε, χόλ. Είναι και μια αφορμή βέβαια να δείξει η νέα διοίκηση που αντικαθιστά τον κόκαλη να μην τρομάξουν και οι επενδυτές ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα στη νέα εποχή και έτσι ξεκίνησε λίγο η άνοδος του χαρτιού, περισσότερο για αυτό το λόγο της Ιντρακόμ για να δείξει ότι μπορεί και ότι δεν έφυγε ο κόκαλης και τελείωσαν όλα παρά, να, παρά για το αυτό του, για την πώληση και λοιπά. Ε, ήρθε και έδεσε και αυτό και έτσι τώρα επιχειρεί να πάει σε νέα υψηλά. Τι παρακολουθούμε, κάντε αυτό που πρέπει, δηλαδή δηλαδή 72, 73, ε, όσο, όσο ανεβαίνει, ανε, ανεβάζετε και το stop loss, δηλαδή στο plus και στο profit είναι, δεν είναι, δηλαδή αν έχετε πάρει 72 και πάει 86 και δεν πουλήσετε και γυρίσει, να το έχετε ανεβάσει ξέρω, στο 82, να πουλήσετε το 82, να κυρδίσετε σε αυτή τη διαφορά. Με αυτή την έννοια το λέω, μην μείνετε μέσα για πάντα και εκεί. Τώρα περνάμε στο μικ που γι' έχει τα ίδια θέματα, ε, οι τράπεζες έχουν αγριέψει, το έχουμε πει τότε από το Μέγαρο Καρατζά που είχε πει ότι θα συμβάλλουν και οι μέτοχοι στο, στη διάσωση των εταιριών τους. Εάν δεν συμβάλλουν θα μπει η τράπεζα ε, θα δράσει δηλαδή σαν, ε, σαν ε, αυτή άσομαι ξέρω εγώ, να το διαχειριστεί, να πάρει το μέρος των, ε, ε, να μπει αυτή δηλαδή επικεφαλής, να μετοχοποιήσει τα δάνεια και να κάνει πέρα τους ε, ιδιοκτήτε, οι οποίοι ε, αν έχουν αποτύχει δηλαδή θα παίξει κάπως το ρόλο ενός distressed fund, ας πούμε, που ήρθε, είδε και προσπάθησε να σώσει την εταιρεία μετοχοποιώντας, πουλώντας και λοιπά. Έτσι θα δουν οι τράπεζε από εδώ και πέρα. Λοιπόν, και έτσι και η ΜΥΚ θα έχει κάποια δάνεια τα οποία πρέπει να αποπληρωθούν ή τουλάχιστον να δείξει με κάποιο τρόπο ότι συμμετέχει και αυτός. Η πιο πιθανή περίπτωση είναι να γίνει μια αύξηση κεφαλαίου. Έ, έχει δύο, κλάδο, δύο σκέλη. Η μία είναι να γίνει placement. Ε, Υπάρχουν μετοχών ή έκδοση καινούριων έτσι, με παρέτηση παλαιών μετοχών σε κάποιο φαντ στο Fairfax ας σε κάποια τιμή ξέρω, λογική ας σούμε, ένα μέσο όρο έχεις κάπου εκεί ας να έχει κάποιο discount υπέρ του αγοραστή αυτό βέβαια απογιώνει το χαρτί έτσι, όπου μπήκε το Fairfax τα ξέρετε ή οποιοδήποτε φαντ δεύτερη περίπτωση είναι να, να απευθυνθεί στον κόσμο στου μετόχους της και να ζητήσει χρήματα άμα το κάνει αυτό πρέπει οπωσδήποτε να περάσει πάνω από το 52 το περίφημο που το κάνει τόσο καιρό, αυτό το 40 λεπτό που λέει και ο φίλο στο Εξμπέτ, το πάνω κάτω, πάνω κάτω, το, έχουμε, το έχω παίξει πολλέ φορέ. Αποδίδει, δεν περνάει ποτέ, δεν είναι, είναι βραχυπρόθεσμο χαρτί, δεν μπορεί να είσαι συνέχεια longs στη Μήκυ, δεν κερδίζει κάτι. Για πόσο καιρό θα αστεί, δηλαδή. Ξέρει πω είναι για κανένα μέρισμα να πει ότι κάνει επιστροφή, τίποτα, κολοκύθια. Δεν δίνει τίποτα. Δεν μπορεί να είσαι τώρα longs αυτά τα χαρτιά, είναι κουταμάρα α πούμε. Καλύτερα να πάρει 40 ευρώ τον οπάπνο που μένω σε επιστρέφει, εφόσον Μόνιμα, λόγου ξέρω. Χαρτί, έτσι. Καλύτερα να πάρει στον ΟΠΑΠ 40 ευρώ, 40, το ενώ Και να σου δίνει μισό ευρώ ξέρω εγώ, το χρόνο και λοιπά. Και όταν γεράσει, να έχει αποπληρωθεί. Δηλαδή, και θα σου κάνει και μια άνοδο να το ξεφορτωθεί. Αφού δεν δίνει, δεν χρειάζεται να είστε για πάντα εκεί μέσα. Αφού είναι πάνω κάτω χαρτί, α αυτό. Εάν όμω περάσει το 52 για την περίπτωση τη αυξήσεω, έτσι. και οδεύσει προ αλλα υψηλά 70-75 λεπτά, καταρχά το σιγρότερο είναι ότι πρέπει να φύγει, έτσι. Και όχι να περιμένει να πάει 200 ευρώ, κλπ. Γιατί μετά, εάν μείνει την κατάλληλη στιγμή, θα κάνει την υποχώρηση. Θα το έχει μετρήσει αυτό με το πόσοι είναι μέσα και θα του εγκλωβίσει σε αύξηση κεφαλαίου. Λοιπόν, περνώντα το 52, δηλαδή, βάζουμε στόχο. Πόσο 70 λεπτά, α πούμε. Λέμε τώρα. 75 ο άλλο. Ε, τη, τηρείται ευλαβικά. Γιατί αλλιώ, την κατάλληλη στιγμή θα κάνει την πτώση, θα εγκλωβίσει τον κοσμάκι. Και θα το βάλει και στην αύξηση κεφαλαίου. Δεν είμαστε εμεί πιο έξυπνοι αυτοί. Πιο έξυπνοι είμαστε όταν πουλάμε όταν ανεβαίνει το χαρτί. Σε στόχο που χιλιάδε φορέ κρατήστε. Αν θέλετε, έχετε 15.000 κομμάτια, κρατήστε τα 5.000, ώστε να εκμεταλλευτείτε μια περαιτέρω άνοδο. Αλλά προ το εγώ για πάντα, γιατί εδώ δεν υπάρχει υποψία τη αυξήσεω, ούτε για πλάκα. Τώρα με τη Eurobank <coughs> έχουμε πει ότι είναι το θέμα τη ε, νόμου. Για να ε, δεν μπορεί ο να πουλήσει χαμηλότερα. Φοβούνται να ψηφίσουν και όλοι αυτοί που είναι στο τάφι Σίγμα ή η πολιτική. Ε, γιατί είναι δαμόκλειο σπάθεια, α πούμε. Βγαίνουν οι επόμενοι, θα έρθουν οι επόμενοι και θα του πούνε ότι πουλήσατε χαμηλότερα, ε, απιστία κλπ., φυλακή. Κάνετε μετά να βρει και 5 εκατομμύρια. Εδώ δεν μπορεί ο κοντομινά να βρει 5 εκατομμύρια, να δώσει λίγη σημαία και όλε οι προθεσμίε εγγύηση. Πόσο μάλλον ο Άλλο Πακομπρίδη που του ζητάνε 100 λε και τα 100 εκατομμύρια είναι τίποτα ψίχουλα, α πούμε. Ενώ του έχουν δεσμεύσει του λογαριασμού. Δεν είμαι υπέρ του, είναι ένα κάθαρμα και μισό, έχει φάει κόσμο και εγώ αλλά την άλλη, όταν έρχονται όταν όταν οι θεσμοί πια, αν υποθέσουμε ότι εμεί σαν χώρα τριδοκοσμική που είμαστε και η μοναδική Σοβιέτ, έχουμε και κάποιου θεσμού. Ο θεσμό δεν μπορεί να ζητήσει. Δηλαδή, είναι σαν να μου πει: Εμένα τώρα, με τα ειδικά δεδομένα, δώσουν 5 εκατομμύρια εγγύηση. Για να μην... Τι 5 εκατομμύρια, αφού έχω έσοδα 200.000, α πούμε. Πε. Τι μου ζητά εμένα 5 εκατομμύρια, πότε θα βρω. Αυτό θα είχε έσοδα υποτίθεται. Ο κοντομινά, ξέρω εγώ, είχε 100 εκατομμύρια τα οποία είναι ακίνητα. Συμμετοχέ σε μετοχέ, ξέρω εγώ, με, με, μετοχοποίηση να κάνει, να τα πουλήσει. Τι, τι 5 εκατομμύρια, πότε είδα 5 εκατομμύρια. Ενώ ο ΚΑΣ, έτσι, έχει σημασία αυτό. Δεν πληρώνει σε εδώ το 10% όπω βλέπουμε στι αμερικάνικε ταινίε, ο εγγυητή και τέτοια. Εδώ ζητάνε ΚΑΣ. Στον άλλο εδώ ζητάνε 100 εκατομμύρια. Είναι ένα τρελένε, α πούμε. <laughs> Τέλο πάντων, δεν θα κλάψουμε για αυτού. Απλώ αναφέρουμε τι είναι ο θεσμό. Ο θεσμό είναι και ένα παράδειγμα για να. Οριοθετήσει τι δεν πρέπει να γίνεται από αυτού που δεν ακολουθούν τους θεσμού. Εάν ο θεσμό μεθάει από τη δύναμή του ήξερα εγώ, υπερβαίνει τα, τα σκαμένα και τρελαίνεται, τότε τι περιμένεις από αυτούς που ήταν που κατηγορεί, που έχουν το ίδιο με σένα. Δηλαδή, έχει ο θεσμό και η λειτουργία του και η ανάπτυξη που κάνει ένα δικαστικό, α πούμε π.χ. Είναι και ένα είναι και μορφωτικό, μορφωτικό είδο για το πώ πρέπει να συμπεριφέρεται από κάτω που ελέγχει. Μπορεί ο μεθυσμένο να βλέπει τους άλλου να μην μεθύσουν. Να το καταλάβουμε αυτό. Λοιπόν, τώρα <coughs> τα τραπεζικά τα γνωρίζουμε έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι πρώτα σε ζήτηση λόγω του ότι τα επόμενα χρόνια, ειδικά οι δικέ μα, όσο τρελό και να ακούγεται, ίσω είναι και οι πιο χαλά ανακεφαλαιοποιημένε τράπεζε. Ε, δεν του αφήνουν ειδικά τώρα που δεν του αφήνουν με διάφορου τρόπου να μην δίνουν και δάνεια κλπ. Δεν έχει αυξηθεί καθόλου οι επισφάλεια. Απλώ παλεύουν με τα παλιά δάνεια. Άλλοι τα χειρίζονται, λέει όχι. Διαβάσαμε τις, ε, μια, μια, μια, ίδια, μια ανάλυση: λιγότερο περισσότερο ή λιγότερο κάτι τα καταφέρνουν. Και έτσι έχουν κάποια περιθώρια ανόδου, και βέβαια πάντα υπάρχει μαζί με το νομοσχέδιο του, της Γιούροβα και η προσφορά των Wireless να ξεμπερδεύουμε για να γίνει και εκεί πέρα να ιδιωτικοποιηθούν. Τέλο πάντων πάρουν τον δρόμο του. Να μην γίνει αυτό το 3 χρόνια. Τα 3 είναι 3,5 χρόνια, α πούμε, ακόμα. 3 είναι 4,5, αλλά 4 4 είναι πολλά. Τι να το κάνω, το έχω πει και απ' αρχή είναι πολλά. Α <κοίλυμα> <κοίλυμα> δώσουμε μια καλή δημόσια πρόταση για τα wireless, Θα τα δώσουμε κι εμεί και να περάσουμε μετά σε άλλα wireless γιατί ακούω και σε μετοχοποιήσει εταιρεώ κλπ. Ε, υπάρχει με τέτοια περίπτωση να εκδοθούν και εκεί τέτοια προϊόντα ώστε να μπορέσουν να, να, να χρησιμοποιηθούν ε, για να ξαναπάρουν τι εταιρείε του πίσω αν θέλουν οι ίδιοι ή τουλάχιστον ο οποιοσδήποτε ε, το θέλει έχουμε καλές και σωστές ημερομηνίε μπροστά, αναβαθμίσεις ε, ε, βεβαίωση του πρωτογενούς πλεονάσματος το πόσο είναι κλπ. μιλάνε για πλεονάσμα πρωτογενέ. Τα έχουμε πει είναι εικονικά όλα αυτά και η έξοδος στι αγορέ και όλα αυτά, αλλά δεν έχει να κάνει. Διαβάστε τα κιόλα και στο περιοδικό του Φαύλο Φόρουμ είναι γραμμένα από το Δεκέμβριο. Μπορεί στην πραγματική οικονομία, γιατί εδώ δεν μιλάμε τώρα για το πώ είναι η πραγματική οικονομία και το πώ είναι οι άνθρωποι που τα αποδέχονται όλα αυτά. Μιλάμε για τα χρηματιστριακά, για να καταλαβαίνόμαστε. Έχει διαφορά το ένα μετάλλου. Μπορεί να υποφέρει η οικονομία και η έξοδο να είναι εικονική στι αγορέ και η βεβαίωση του πρωτογενού πλεονάσματο που έγινε με στράγγιγμα του απλού πολίτη και των καταθέσεων. Μπορεί να είναι διαφορετικά το ένα μέταλλο, αλλά χρηματι... χρηματιστηριακά, όπως και να το κάνουμε, τι να κάνουμε, είναι, <coughs> είναι... Φ... θαύμα για κάποιοι που ασχολούνται τα χρηματιστήρια και ειδικά με τις μετοχές που ασχολούνται οι ξένοι. Δεν τα διαχωρίζουμε στο μυαλό μας αυτό, αλλά όπως και να τα διαχωρίζεις, πάντα ελοχιεύει και αυτό το, ξέρεις, το αγκαθάκι, α πούμε, ξέρω εγώ, ναι, μεν... ε... ωραίο το πλεόνας Μαδιώδης, αλλά από πού τα πήραν, σκοτώσαν τον κοσμάκι, Χρηματιστηριακά είναι η άνθηση αυτό είναι η άνθηση τρομερή να βγαίνεις αγορές να... έστω και εικονικά έστω και ακόμα και με χειρότερο ε, επιτόκιο από τι σου δανείζεις όλο το μνημόνιο είναι μια αρχή έστω και σημειολογικά το Δεκέμβριο όπως έχω γράψει το περιοδικό είχε πει η Goldman ναι στην πορεία βλέπω προσθέθηκα και άλλοι ε, πως τώρα αυτό ανάδοχοι υπάρχει μια καλή σας λέω να δουμε άλλε άλλες 150-200 μονάδες εύκολα. Ε, έχει όμως καιρό μπροστά και για πάνω-κάτω μεταβλητότητες και όλα αυτά. Εάν δεν αντέχετε με τίποτα μεταβλητότητες και όλα αυτά, διαλέξτε μερικά χαρτιά που αντέχουν στη μεταβλητότητα και έχετε δει ότι μετά επαναφέρονται στι τιμές κλπ. Και κυρίως να, να είναι χαρτιά που ακολουθούν την άνοδο. Και όταν με το καλό τελειώσει αυτή η άνοδοση ή τέλο πάντων σταθεροποιηθεί οτιδήποτε και περάσει σ Βουτάτε τα χρήματα και τα πάτε παρακάτω. Μην μένετε ξέρω, εγώ, στη Βιωσιόλ μέχρι από, Στα 30 λεπτά ήταν πριν τόσο καιρό, στα 30 ακόμα. Θα την κάνει κάπου. Ναι, θα το κάνει κάποτε, ξέρω εγώ. να το κάνει. Ξέρω, δεν είναι να, να είμαστε μέσα long. Γιατί να είμαστε long σε ένα χάρτη Τι στο ή δηλαδή. Αφού ούτε αυτή δίνει ας κάτι να πει ότι μα πληρώνει ή τι. Είναι φλακοί, α πούμε. Μην μένετε σε αυτά τα χαρτιά. μπαμ, μπαμ. Έκανε το, το άλμα χάζι Χατσικρανιό τη διπλασία. Έχει βγάλει ένα 500 κανένα χιλιόρι, δώστε να πα στο διαλέξω, α πούμε, και τοποθετήσου σε χαρτιά που μετέχουν τη ανόδου. Αργότερα βλέπεις